Στοίχη 14-21 Ο διάκονος του Ευαγγελίου έναντι των ψευδοδιδασκάλων 14 Τάφτα υπενθύμιζε στους πιστούς και εξόρκυζε τους ενώπιον του ευαγγελιου εναντι των ψευδοδιδασκαλων 14 ταφτα υπενθυμιζε στου πιστους και εξορκυζε τους ενωπιον του κυριου να μην λογομαχούν πράγμα που δεν ωφελεί τίποτε, αλλά φέρει καταστροφήν εστους ακούγοντας. 15 Προσπάθησε να παραστήσεις τον εαυτό σου στον Θεόν δοκιμασμένον και τέλειον εργάτην που δεν τον εντροπιάζει το καλοφτιαγμένον έργον του και διδάσκει ορθώς των λόγων της αληθείας. Απόφευγε δε τους λόγους που είναι φωνές αδιανές από ουσιαστικών περιεχόμενων και βεβιλώνουν την απλότητα της αληθείας. Διότι αυτοί που κηρύττουν και ακολουθούν τους λόγους αυτούς θα προχωρήσουν εις μεγαλύτερον βαθμόν 17. Και η διδασκαλία των θα εξαπλωθεί σαν γάγκρενα. Δύο δε από αυτού του ψευδοδιδασκάλου είναι ο Ημένεος και ο Φιλιτός. 18. Οι οποίοι έπεσαν έξω από την αλήθεια, λέγοντες ότι έχει γίνει πλέον η ανάσταση και ανατρέπουν την πίστη μερικών. 19. Ο στερεός όμω θεμέλιο, τον οποίο εστήριξε ο Θεός, η Εκκλησία δηλαδή, που κρατεί την Θείαν αλήθεια, στέκει ακλόνητο και έχει αυτήν τη σφραγίδα και επιγραφή. Εγνώρισε ο κύριο εκείνου που είναι η δική του. Και ας απομακρυνθεί από οδικίαν καθένας που ονομάζει και ομολογεί το όνομα του Κυρίου. 20. Εις ένα δε σπίτι μεγάλο όπως είναι η εκκλησία, δεν υπάρχουν μόνο σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και πύλινα. Και άλλα μεν είναι τη τιμητικήν, άλλα διαχρήσειν εξευτελεσμένην. 21. Εάν λοιπόν κανεί καθαρίσει τον εαυτό του και τον ξεχωρίσει από τα άτιμα αυτά σκεύη... Θα είναι σκέβο που θα χρησιμοποιηθεί δια σκοπών, αγιασμένων και ευμεταχείριστων στον τον Δεσπότην, ετοιμασμένων για κάθε έργο αγαθών.